Στοιχη 1122 Ο Θεός δια του Ιησού Χριστού ίνωσαν εθνικού και Ιουδαίους ισμύαν εκκλησίαν. 11 Διότι δε μα έκαμεν ο Θεό καινούριαν δημιουργία διέργα αγαθά, δι' αυτόν ενθυμίστε εσεί οι εθνικοί που στο σώμα σα δεν ελάβατε περιτομή, και δι' αυτό με περιφρόνηση συνελέγεστε ακροβιστή από του Ιουδαίου, οι οποίοι το είχαν κάφχημα να καλούνται περιτομή, ήσαν σαν όμω περιτομή σαρκική που έγινε το από ανθρώπινο χέρι. 12. Να ενθυμίστε λοιπόν σείς ότι κατά των καιρών εκείνων δεν είχατε καμίαν σχέση προς τον Μεσσίαν Χριστόν. Είστε αποξενωμένοι από το θεοκρατικό πολίτευμα του Ισραήλ και ξένοι προ σας διαθήκας, ε οποίοι οι είχαν την περί Χριστού και σωτήρωση υπόσχεση του Θεού. Δεν είχατε τότε καμίαν ελπίδα περιμελούσης μακαρίας ζωής και δεν εγνωρίζατε των αληθινόν θεών, αλλά ζούσατε στον κόσμο σαν να μην είχατε θε 13. Τώρα όμως, δια της κοινωνίας σας με τον Χριστόν Ιησούν, σείς που άλλοτε είστε μακράν από τον Θεόν και από τας διαθήκας Του, επλησιάσατε δια μέσου του αίματος του Χριστού. 14. Ναι, επλησιάσατε και τον Θεόν και τας διαθήκας δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίο και τα δύο, των Ιουδαϊσμών δηλαδή και των Εθνισμών, τα έκαμεν αυτός τον τείχον που ήτω στο μέσο των δύο λαών και τους εχώριζε και τον οποίον τείχωνε δημιούργη ο φραγμός του νόμου, τον εκρήμνησε και τον έλυσε. 15. Δηλαδή, κατέλησε την έκθαρα των δύο λαών αφού κατήργησε με το αίμα του τον νόμο των εντολών, ο έδιδεν επιβλητικάς προσταγάς, δεν παρήχε νόμο και την χάρη προς και τήρηση των προσταγμάτων τούτων και κατήργησε τον νόμον για να τους δύο λαούς δια της ενώσεώς τον προς τον εαυτόν του εις έναν νέον άνθρωπον και έτσι να φέρει ειρήνη μεταξύ τους. 16. Και να συμφιλιώσει με τον Θεόν δια του σταυρικού του θανάτου και τους δύο λαούς ενωμένου εις ένα σώμα αφού προηγουμένω θα εθανάτωνε την έχθρα με το θάνατόν του. 17. Και αφού ήλθε ο Χριστό Εκήρυξε χαρμόσυνον μήνυμα ειρήνη ει εσά, Εθνικού, που είσαστε μακράν, και ει εμά, Ιουδαίου, που είμαι θα πλησίων. 18. Διότι αυτό μα έφερε και του δύο λαού δια του ενό Αγίου Πνεύματο πλησιώνει στον Πατέρα και δι' αυτού έγιναν οι προσέγγισή μα αυτοί προ τον Θεόν. 19. Από το ανωτέρο λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είστε πλέον ξένοι και προσωρινή κάτοικοι στην βασιλεία του Θεού. Αλύστε στην πολίτε των Αγίων και η οικιακή του Θεού. 20. Και εκτίσθητε σαν άλλη λύθη ζωντανή επάνω στο θεμέλιο. Είναι δε το θεμέλιο τούτο οι Απόστολοι και οι Προφήτε, ενώ ακρογωνιαίος λίθος, αγκονάρι που βαστάζει και στηρίζει όλο το οικοδόμημα, είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. 21. Επ' αυτού δε και δι' αυτού του Χριστού, η οικοδομή όλη της Εκκλησίας ενώνεται αρμονικά και στερεά και αυξάνει, ώστε να γίνεται ναός Άγιος όπως τον θέλει ο Κύριος. 22. Δια της ενώσεώς του Κυρίου και εσείς οικοδομήστε με τους άλλους πιστούς, δια να γίνεται ναός και κατοικητήριον, εις το θα κατοικεί ο Θεός με το Πνεύμα Του.